Δήμα. Λόγου. Επικοινωνίας Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Παψό μέχρι το τρανίο, μα χρώμα το έκτο μου τελειώνει κι αυτό. Για την παντανούτητα, να φέρνει τη δίψα! Και η πρώτη μου λέει μη λύψα σύνεγο! Ο κόσμο του μιάζε με μια, τριπάνια παλίτσα και το ταξίδι κάνω για να βρω τον. δεστένε. Się mnie atrybują baliza, nie do laksytyka, no ja na brudno Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω.org. απέναντι μου στο στούντιο 2, εδώ πέρα. Είναι η μόνο style, όπω είχαμε προαναγγείλει κλασικά. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμού. Χαιρετίσματα, παιδιά. Γεια, για μένα. Πέντε άτομα απέναντι, γιατί μου βγουν Καλημέρα. Το πρώτο κομμάτι, αν και είναι απόγευμα, 13 Σεβδόμου σήμερα, 13 Ιουλίου. Και να δώσω και πολλού χαιρετισμού σιγά-σιγά. Λέγεται, παιδιά, ακούγεται και στην Κύπρο. Έχουμε χαιρετισμού από εκεί. Πολύ δυνατά ξεκινήσαμε. Και να πω ότι πίσω από τα μικρόφωνα και αυτή την ώρα στην εκπομπή Στίχο Ελληνικό που θα είμαστε παρέα με του μόνο style, δικά του κομμάτια και μόνο, οι διασκευέ θα δούμε πώ θα πάει. Συζήτηση θα κάνουμε, τα πάντα. Θα είναι ο Θοδωρή Παγανιά και στην επιμέλεια του ήχου αυτό που φτάνει στα αυτιά τη είναι ο Ανδρέα Αδριανόπουλο. Λοιπόν, ε, να συστηθούμε, παιδιά. Σιγά-σιγά. Φωνή, τι. Βασίλη. Λοιπόν, Βασίλη Τράλι, φωνή. Μετά η Θάρα, Αμπγέλο Γιενόπουλο. Άγγελο Γιενόπουλο εδώ. Γεια σου, Άγγελα. Άγγελα παντό Yeah, yeah, καλησπέρα. Την άλλη γηθαρακέφωνη επίση Τζίνο Πιλιοτόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Στον Πάσο και πάλι τη φωνή Γιώργο Σασόπουλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ε, μια νέα μπάντα θα έλεγα. Πιτσυρκάδε, εσεί σαν και εμένα πάνω κάτω. Πώ ξεκινάει όλο αυτό, ε, ήξερα ότι για του Σουδένιδα, ξεκινήσατε τρι, τελικά τρία άτομα. Τώρα μετά πώ έγινε όλο αυτό. Ε, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει βασικά το 2008. Εγώ, ο Άγγελο και ο Άρη, είχαμε φτιάξει Σουδένιδα μαζί με βάσο, τον Άγγελο Ευαλιώτη. Και είχαμε προκληθήσει με τελικού σχολείου. Είχαμε κάνει διάφορε συναυλίε στην Πάντρα. Αλλά μετά διαλύθηκε η μπάντα. Ε, και μετά ήρθε. Είθε... Δεν τα βρίσκαμε και πολύ, η αλήθεια είναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, κλασικά πράγματα. Ε, και προέκυψε αυτό εν τέλει. Εντάξει. Το, το, το οποίο πραγματικά ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τι λέτε, να συνεχίσουμε τραγουδάκι. Ό,τι Πάμε, πάμε, δώστε το. TV, έτσι, αν κάνω στις λάθος, στις ε. Στις λοιπόν, ε, ρωτάω κλασικέ ερωτήσεις, κλασικέ αγαπημένες, στίχους ποιο γράφει ρε ο, ο Βασίλης. Ο Βασίλης μάλιστα. Κατά κύριο λόγο. Δηλαδή είναι όλο ένα πακέτο αυτό. Ε, Γράφουμε ε, και μαζί, γράφει και κατάσεις χωριστά, ανάλογα. Και, Βλέποτε, όχι ε, Γενικότερα ε, από ό,τι καταλαβαίνω, οι στίχοι είναι επηρεασμένη από το γενικότερο κλίμα. Έτσι. Ένα, το εγώ, το έτσι. τι γίνεται. Και ναι γίνεται... και όχι. Το γενικό γενικό κλί Την τρέχουσα κατάσταση που βλέπουμε όλοι καθημερινά Το τι σας από, από προσωπικά βιώματα τα πάντα όλα Έτσι έτσι, έτσι, πρέπει, έτσι πρέπει Λοιπόν ε, να συνεχίσουμε έτσι με την ιστορία της μπάντας ε, Πώς δέσατε μετά ακριβώς Δηλαδή Σεπτέμβριος 2010 μαζεύονται και τα υπόλοιπα μέλη Και μπλέκεστε Βασικά ψάχναμε και βασίστε εγώ με τον Άγγελο Και κάναμε παρέα με τον Γιώργο από εδώ Ο Άρης <laughs> <Ο Άρισταν -Δίβα, laughs> ήταν τίβα δεν ψάχναμε Ο ήταν ναι ο rockstar τη πό <laughs> Πάντω να πω και για του εκροτέ, ότι εμφανισιακά, συγγνώμη για του παιδιά είναι ο πιο ροκστάρα από όλου. Ευχαριστώ πολύ, Νέα Ζαχάροφ. Είναι αλήθεια. Έχετε χαιρετισμού και από την Κόρνηθο, από την ευτυχία. Πάρα πολύ δυνατή Γεια σου, ευτυχία. Ευχαριστούμε και γεια σου. Μια Ψάχναμε για μπασίστα. Γιαμπασίστα. Εν τω μεταξύ, κάναμε παράμε το Γιώργη που ξέραμε ότι παίζει μπάσο. Το Αλλά ξέραμε, δεν με εκτιμούσαν σαν από ό,τι φαίνεται. <laughs> δεν θέλω να βγάλω έντρηκα, παιδιά. Να θέλω να βγάλω. <laughs> <laughs> ε, εν πάση περιπτώσει, κουλουβάχα το γινότανε, σκεφτόμαστε να κάνουμε τι θα κάνουμε. Α πούμε κάποια στιγμή λέμε: Υπάρχει ο Γιώργος, πάμε σε πρόβα με τον Γιώργο. Και Είδαμε στροφιά. ότι τάξι, από την πρώτη στιγμή τάξι, βρήκαμε το μας. Πολύ Ψινότανε. Τώρα Άσε, καλά, σε θάψω μετά. <laughs> <laughs> ε... Για το μιλάει Και ένα χειμωνιάτικο έτσι βράδυ θαρό, θα ήταν Σαββάτου. <ΣΣΣ> Τέλο πάντων, η κομμένη πουλολογία. Ήμασταν μαζεμένοι σε ένα σπίτι μια φορά, βλέπαμε ταινία. Και είναι και ο Τζίνο εκεί, λέμε Τζίνο έχουμε μπάντα. Ο Τζίνο εκείνη την περίοδο χαρμάνη και άφραγκο. <ΣΣ> Λέει ναι, να έρθω και εγώ. Μόλι είχα απολυθεί αυτό το στρατό. Να πω ότι ο Τζίνο είναι ο μεγαλύτερο. Είναι ο μπαμπά. Μα προσέχει όλο, μα φροντίζει. Μα πλήτττει. Λέμε έτσι και έτσι. Σκάει και ο Τζίνο στην πρόβα. Δεν είμαι και με τον Τζίνο. Δεν είμαι. Και αυτό είναι που βλέπεις. Και έτσι βγήκε αυτή η πεντάδα. Εν τέλει, τελική πεντάδα. Συνεχίζουμε με κομματάκι και συνέχεια ρωτάω και για τα live και αυτά. Γιατί είχαμε και κάποια πράγματα τα οποία θα θέλω να τα πούμε στον αέρα. Αν μη και γυρίσω πάλι στι νδοεί μου τα κελιά, είσαι εδώ, είσαι εδώ, θέλω πάντα να είσαι εδώ. Θα σβήσουν Όλα θα σε νοσταλγήσουν Μόλις μου χαράξεις να εύχη Θα με πάντα φυλακά σου Αιώνια στα όνειρά σου Αγρύπνος Στη κάθε μας στιγμή Είσαι κι εγώ Masz tera, a ja jesto siemaksena, uesmiksasz tu wielu I i <laughs> και, λοιπόν Από του μόνοι του, το οποίο βρίσκεται στον ε, δίσκο, τον πρώτο δίσκο των παιδιών, προσωπικό δίσκο. Πείτε κάτι για αυτό τον ε, δίσκο, πότε κυκλοφόρησε. Εγώ τον έχω εδώ στα χέρια μου, τον κοιτάω, τον βλέπω. <laughs> Όποιο θέλει, πληροφορία στα παιδιά, ξέρετε, ή εδώ. Χαιρετισμού. Α, να ξεχάσω, ξεχάσω. Δεν έρχονται πανικό. Λοιπόν, ο Ηλίας ταινή. Και πανικό. Πανικό, γιατί γι, γι, γι, γι, γι, γι, γι, πανικό, γι, παιδιά. Πέρνει. Ερώτησε, ο Ηλίας είναι από πατρά. Δεν ξέρω, παιδιά. Α, δε λέει, δεν δεν λέει. Λέει βασικά καλησπέρα σα. Είναι ο Ιλίας ο Καλησπέρα. Και η Σμίνη επίσης. Ε, και η Σμίνη επίσης στέλνει χαιρετίσματα. Μάλιστα. Γεια <Σιούς> Σμίνη. Ο Αλέξανδρος χαιρετίσματα. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, πείτε για, τον, πείτε για τον δίσκο, τον οποίον... <Σιούς> λοιπόν, το δίσκο το Ρώσο με έπινει δύο μήνε. Ευχαριστούμε πολύ τον Osbooks, το SakiBasta. Τώρα το κυκλοφορήσαμε γενικά. Ένα μήνα έχουμε. Δια μας παραγωγ Συμμετέχει στο δίσκο, να πούμε και η Δήμητρα Αφανίδη, η οποία πλέον είναι μέλος των μπάντες, δεν βρίσκεται εδώ Ένα χειρογραφή με την Δήμητρα Συμπράβο <σχελίου> <Πλάβαια, σχελίου> Δήμητρα, βλέπω <απλά> εδώ, είναι <σχελίου> <Φέντε> εδώ <σχελίου> Αυτά γενικά. Όποιο θέλει να προμηθευτείς την μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα και μέσω Facebook ε. Ε, και μέσω MySpace. Ναι, να το, το πούμε δεύτερο. αυτό. Οι MonoStyle έχουν σελίδα στο Facebook. Γράφετε απλά MonoStyle με αγγλικού χαρακτήρε. Και... Ε... Σελίδα θα δεύτερο. έχουμε και το δικό μα ιστότοπο. <laughs> oh, εντάξει, αυτό ήταν εκδήλωση. ΜonoStyle. Δεν το λέμε, δεν τα αποκαλύπτουμε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν μπορούμε <laughs> να προβούμε σε δηλώσει. Οκ, οκ. Κάπω έτσι. Τώρα έχουμε δύο live να πούμε γενικά. Ναι, ναι, ναι. Παίζουμε τη Δευτέρα στο Σύνταμα μαζί με Opium. Και την Παρασκευή στο Καταμαράν μαζί με του Παρισιά. Α, μάλιστα. Και 31 Ιουλίου Αίγυπτο. Α, πάντα σε όλη project, βέβαια. Έτσι, έτσι. Δηλαδή ξεκινάει σιγά-σιγά, ξεκινάει από την Πάντρα, βλέπω φτάνουμε. Αίγυπτο, yeah. τι yeah. θα φτάσει το πρόγραμμα, Πού θα φτάσει. Κοίτα, μέχρι τον άλλο μήνα έχουμε κλείσει η Νέα Υόρκη. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Τι <χι> μα έχουν πει για κάτι <χι> πέρα από αυτό, προ τη Μήν. Μέχρι εκεί. <χι> <χι> <χι> Μας περιορίσαν μέχρι νέα η όρκη για αρχή. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Όπω Συνεχίζουμε, ναι. Το είναι να λέγεται στη φωτιά. Και θα παίξουμε μαζί και μια ανησκευή με το στη φωτιά. Στην τένεια του Πάπλου Συνδρόμπουνο. Τέλεια. Σε Πόντ Σε Πόντ μπορεί. Για αυτού που ξέρουν πάντα να εκπαιδεύουν, για αυτούς που ξέρουν να μιλούν πριν καν αρχίσουν να μαθαίνουν, για αυτούς που βάζουν μπικαγιέ. Και εκεί είναι τα όνειρά μου. Νομίζουν μ' απειλούν, Μα εγώ θα ανάψω τη φωτιά μου. Και i wiłoga μου za zię. Za αυτού που θα ελπίζουν, ποτέ δεν θα καεί. Y αυτού που δεν λυγίζουν, κι όσο και αν προσπαθούν, τη φλόρα μου να σβήσουν, μαζί τη θα Ika nadlektowałam mia cucina ma na preza brodis Suna να krzyk pociam, i φωτιά μου. czas, mój czas, για czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój czas, mój Στο δίκαλιά μου. έχω da parada, Co się mnie gońią, mupek lataróg, że nadchłala lopia, dulia kie spity, spity kie dulia, że dał fi sola, że dał fi gopia. banana mu boga ja galimera de mulen stigi doña o si mali dis sinejos mu go bana ya to sho le Μπετάμενο στην αυλή. Όσα δε φύγανε. Φωτιά, Παύλα, το 69 από τον Παύλο Σιδηρόβλου. Σε αυτό το σημείο, να έχουμε φτάσει έτσι στο δρόμο τα μισά-εφτά και μισή, να πω και του τρόπου επικοινωνία για να μπορούμε να συνομιλούμε. Ε, βλέπ, radio Παπάκι Βλέπω.org το mail μα Πα, Βλέπω Παύλα Studio Παπάκι Hotmail.com είναι το MSL μα κάνετε ad και καινοτομία του Βλέπω, το Soundbox στο site, στο live radio του Βλέπω.org κάνετε και γράφετε στο Soundbox πάτατε εταιρεία αποστολή έρχεται εδώ και το βλέπουμε και βέβαια τηλέφωνο 2610-222-192 Λοιπόν παιδιά αφού ακούσαμε Σιδηρόπουλο και τα αρέστα και δηλαδή από πού επηρεάζεστε ακριβώ. Είναι, είναι ένα ο Παύλο, α πούμε, από αυτού. Εννοείται αυτό, καλά. Ε. Γενικά οι επιρροέ είναι πολύ άγκυρε, δηλαδή ο καθένα ακούει. Κοίτα, βασικά υπάρχει κατατοπιστική να... ενημέρωση όσον αφορά τι επιρροέ στο Facebook. Είναι ένα mix grill, επιρροών. Ναι, mix grill τα πάντα <laughs> όλα. Με μια λίστα με 500 ονόματα, α πούμε. Για να διευκρινίσω το τι, τι γράφετε, α πούμε, στο Facebook, λέτε διαφορετικά είδη όπως blues, ελληνικά ξένα, ξένα rock και πολλά δικά σα στοιχεία μέσα. Βασικά α... να σου το πω, ο Άρη είναι jazzista. Ο ράμιση είναι πουζικο γυναίκα. <Κι> ο γιο νο... να γίνει λίγο είναι... και κατάλληλα να παίζει μπάσω, <Κι> ο Γιόργο είναι σιιδιρόπουλο ελληνικό ροκ και γουστάρουμε, εγώ είμαι κλασικό ροκ και, και εγώ πετώφαι. <Κι> κατά κύριο λόγο. Οπότε είναι ένα μείγμα. <Κι> μείγμα. Κοίτα, βγει γι' αυτό. Από και πέρα δεν μου φαίνεται κακό προσωπικά εμένα όταν υπάρχουν ενδείγματα στην βάση. Βέβαια να πούμε να μην το προσπαθήσουμε στο σπίτι αυτό. <Κι> Είναι επικίνδυνο ουσία αυτό. Δεν παίζει νόημα αυτά. <laughs> Κυρίω από ό,τι φαίνεται και στο CD, ο ελληνικό τείχο νομίζω ότι είναι αυτό ο οποίο μένει. Ναι. Να, καταλήξαμε. Κα... όχι καταλήξαμε. δεν υπήρχε ποτέ βασικά σκέψη για μη ελληνικό στίχο, ας πούμε. Δηλαδή, άμα, ελληνικά... σου ελληνικό στίχο, ελληνικό στίχο. άμα σου βγαίνει να γράψει ελληνικό στίχο, να γράψει ελληνικό τείχο. Άμα σου βγαίνει να γράψει ξένο, να γράψει ξένο. Άμα κάτσει να γράψουμε ένα ξένο κομμάτι, γιατί όχι. Είναι και κάτι που λείπει από την Ελλάδα, πιστεύω, ο ελληνικό Ναι, αυτό Δηλαδή, όταν, ακου, όταν ακούει κάποιο ένα κομμάτι με ελληνικό στίχο, το αισθάνεται και καλύτερα, α πούμε. Πολύ Γιατί σωστό. καταλαβαίνει τι λέει 100% Και πλέον, εντάξει, είναι ελάχιστη καλλιτέχνη οι οποίοι, ακόμα και Έλληνε, οι οποίοι βάζουν στα τραγούδια του αγλικού στοίχου, mm. μόνο και μόνο απλά επειδή έχει πέραση. Και είναι κάτι το πραγματικά διαφορετικό. Πάμε κόντρα στο mainstream. Πολύ σωστά. Κόντρα στο mainstream. <laughs> <laughs> λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε τώρα για την παρουσίαση του δίσκου και τι έγινε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το πάρετε απάνω σας, γιατί Α, ο Τζίνος βλέπω σηκώνει το χέρι, ναι. Να μιλήσει Να, αφήσουμε το παιδάκι να μιλήσει. Λοιπόν... Έλα, μπαμπά Το λέω επειδή έχω πικραθεί πολύ, γι' αυτό Τζίνο, θέλω να μιλήσω. Τζίνος, αυτό... να πάρουμε, μην <συμπλίδι> κάτι. Όχι, όχι, <συμπλίδι> δεν θα πω τίποτα, μην άγχολες. <συμπλίδι> λοιπόν, ο... <συμπλίδι> <συμπλίδι> ε, πήγαμε σε εκείνο εκεί τον κύριο και το μαγαζί του και αυτά, Το, το μαγαζί τόσο πιστεύω μπορούμε να το πούμε. Α πούμε στο Casablanca. Στην Casablanca μέρε Απέναντι από το Mondus που είναι αυτό που έχει και το Mondus, έχει και το Casablanca. Αυτό εκεί ο κύριο. Ο κύριο. Εντό εγωγικών. Λοιπόν, και έχουμε κλείσει ηχητικά τα πάντα, όλα οργανωμένα. Έχει έρθει κόσμο α πούμε και. και έχουμε ανέβει απάνω εμεί και στείλουμε τα μηχανήματα όλα τα πάντα. Και εκεί που κάνουμε κατά τι 8.30 ώρα soundcheck παρά. για να αρχίσουμε 9 παρά μπαίνει μέσα με κάτι με έναν πολύ απρεπή τρόπο, αρχίζει βρίζει... Να, να κάνουμε μια μικρή εποπή, απρεπής είναι το λιγότερο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέει. για να χαρακτηρίσουμε... Όχι, αυ... okay, επειδή ξέρω να καταλαβαίνω πως το λέτε... Αρχίζει βρίζει και του λέμε γιατί βρίζεις λέει ακούγεστε μέχρι την Αγίου Ανδρέου λέει και σηκώνεται ένα παιδί και του λέει δεν μπορείτε να μιλήσετε καλύτερα και γυρνάει αυτός και τον βουτάει και του λέει άμα δεν γουστάρεις τον τρόπο μου έξω από το μαγαζί. Ε, και έτσι κι εμείς τσαντιστήκαμε με όλα αυτά και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας έδιωξε κι αυτός, δηλαδή, κι όλα από μόνος του. Το καλό βέβαια σε όλη αυτήν την ιστορία είναι ότι είχαμε, μας παίρνουν 100 αρκετός κόσμος και αυτό μένα προσωπικά με έκανε να σαν το πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, και βοήθησαν όλοι και όπως ήμασταν ξεστήσαμε. Και πήγαμε και παίξαμε μελάτε για Γιωργίου στον Μέσπρο και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά γενικά που μα βοήθησαν. Αυτό ήταν το, το καλύτερο που δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, ε, Νομίζω αυτό ποτέ έγινε, παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώ. Πριν δύο εβδομάδε ακριβώ. Πριν δύο εβδομάδε και μετά ήταν ένα live το οποίο την ε, προηγούμενη Παρασκευή που ήσασταν κοντά στην αρχή Μέων. Ναι, ναι. ναι, ναι. Mm. Αυτό πρέπει να πήγε αρκετά καλά. Αυτό πήγε πολύ ωραία. Μια, Μια χαρά. Μια χαρά. Και ένα πράγμα ίδιο... παιδιά που το κάνουν, δηλαδή. Γιατί έγινε βασικά επί τη ουσία Από μπάτης διοργανώθηκε και από τον πολιτικό σύστο, ε, σύλλογο των, των συστηγές εκεί. Ήταν για μένα ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια και θα είναι Επίσης, ωραίο μπορείς, να, να τη στηρίξουν και άλλες μπάτες από την Πάτρα και εμείς βέβαια πρώτοι. Όσο το μακάρι να καθιερωθεί. Από εκεί και πέρα, τώρα όσον αφορά το σκηνικό όσο που προαναφέραμε, δεν σπαθούν. Δεν θα έρθουν τα συμπεράσματα του. Ο κόσμος, το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμος... Δεν τον ενδιέφερε το μέρος, τον ενδιέφερε να μας δει, να είμαστε εκεί, να δει τη δουλειά μας. Ε, νομίζω αυτό είναι ένα, πραγματικά μια τεράστια ενίσχυση για σας. Ναι. Ναι. Μια τεράστια νύχτα. Δηλαδή μα ακολούθησε ο κόσμο. Μα ακολούθησε πάρα πολύ ο κόσμο και είμαστε ευγνώμονε. Και ωστόσο να ζητήσουμε συγγνώμη έστω και καθυστερημένα, σώστε δεν πρόλαβα να ενημερωθούν τότε και του στήσαμε. Αλλά προφανώ το λάθο δεν ήταν δικό yeah, μα. Πιστεύω θα καταλάβω. Έχουν μπλέξει με λάθο άτομα. Εδώ η ευτυχία ρωτάει αν θα κατεβείτε καθόλου προ την Κόρινθο. Κόρινθο, κόρινθο. Άμα μα κάνει πρόταση. Άμα κανονιστεί κάτι, γιατί όχι. Ναι, άμα κανονιστεί κάτι σίγουρα. Να πούμε μάλλον μια φορά τα live, γιατί βλέπω εδώ γίνεται πανικό και αρχίζουν και ρωτάνε. Λοιπόν, αυτήν την Δευτέρα θα παίξουμε στο Σύννεμα μαζί με Όπιον. Είσοδο ελεύθερη. ελεύθερη. Και την Παρασκευή, Καταμαράν με Παρησία. Το απόγευμα, 5 ώρα, όποιο θέλει μπορεί να είναι εκεί. Και μετά 31 Ιουλίου, Αίγυο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Στο Αίγυο που, παιδιά, κάτω στο φάρο εκεί κλασικά. Άγελο... είναι στον Δήμο Αγιάλεια που διοργανώνει ένα τέτοιο φεστιβάλ και είναι μπροστά από τα μαγαζιά, εκεί στο λιμάνι, από κάτω. Μάλιστα. Μπροστά από τα μαγαζιά εκεί κεντρικά, δηλαδή με το που μπαίνει στο Αίγυο, αριστερά κάτω στο λιμάνι. Ωραία, μπορούν να πάρουν αυτοκίνητα δηλαδή από εδώ από την Πάτρα χαλαρά Είναι μισή ώρα που θέλει. Ναι, πάρουν και αυτοκίνητα ποιο θέλει. Είναι στο Αίγιο. Όποιο μισθάρι Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε το φοιτητάκια. Με νύστικα παιδάκια φοιτητάκια με πνεύμα αριστερό Έχουνε όμως σακούλια χρηματάκια, και κοροϊδεύουνε στον κόσμο αυτό Επαναστάτες στις βλακείες με φασιστικοί προτρόποι Που σε πέντε κιόλα χρονικά. Θα είναι κάτι ταλιστέ και χοντρίε επανασταση του χωρί λόγο και μια παραλαγμένη οκτασία που διάβασαν σε κάτι φιλία. Για καμιά γκομμένα, κι όλα αυτά για καμιαγκωμένα και όλα αυτά για καμιαγκωμένα. Η πλάτη μου έχει αρχίσει και παρένει. κι όλα αυτά για καμιά κομμένα η πλάτη μου έχει αρχίσει και παρένει. Αυτό ήταν λοιπόν το φοιτητάκια. Ο ναι. Τζίνο νομίζω ήταν στη φωνή, αν είδα καλά. Yeah, so λοιπόν, yeah. αυτό βρέθηκε και αυτό στο CD. Ένα CD με 7 κομμάτια, τίποτα άλλα κομμάτια, τα οποία δεν έχουν μπει μέσα, υπάρχουν. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλά κομμάτια, γιατί... Υλικό υπάρχει άπειρο. Υπάρχει άπειρο ηλικο, αυτό. Ε, δηλαδή, το... γράφουμε συνεχώ. Και ε, το... η επιλογή τι, πώς ήταν. Ήταν yeah. δύσκολη, εύκολη, με βάση ποια κριτήρια βασικά έγινε. Τα κομμάτια κομμά Με mm. βάση, βάση αυτά που μας καθορίζανε τον ήχο μας ah, και, okay. και βέβαια βάση αυτά το πια ήταν πιο έτοιμα εκείνη στιγμή, πιο ολοκληρωμένα Πιο καλά βουλεμένα mm. Βέβαια βάση τα κομμάτια μα είναι ότι το καθένα μιλάει για διαφορετικά Δηλαδή έχουμε θέματα που θύγουν εγώ, πολιτικά, κοινωνικά μηνύματα, θέματα που θύγουν τρέλα, έρωτα, τα πάντα Αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι που μας αρέσει κυρίως ε, αυτό, είναι, αυτό είναι πάρα yeah. πολύ καλό Δηλαδή υπάρχει ένα, έτσι, ένα έβρος yeah, ιδιότερα Ακριβώς Μια... Πάνω... Ε, μετά από, από συναυλίες και αυτά, πώ το βλέπετε γενικότερα στο μέλλον, τι θα. Θέλετε να συνεχιστεί όλο αυτό, να μείνετε μαζί, να γίνει, να γίνει κάτι να, πιο επαγγελματικό ή προτιμάτε να μείνει έτσι σε αυτό το ερασιτεχνικό φάση μπάντα, αφιλία και βλέπουμε και ό,τι κάτσει. Να πω. <laughs> Μπορώ να πω. <laughs> Είμαστε ανοιχτοί σε όλα αρκεί να μην κάνουμε πρόκληση. <laughs> <laughs> Έλα, μα <laughs> έτσι να κουστάρουμε κυρίω αυτό. Τώρα, <laughs> βασικά. Είναι, πώς να σου πω, είναι μια μίξη των δύο αυτών πραγμάτων. Ποτέ δεν είναι για μένα, ποτέ δεν είναι άσχημο να γίνει και λίγο πιο επαγγελματικά μια μουσική δουλειά. Χωρί να χάσει βέβαια αυτή τη γοητεία που έχει. Ότι είμαστε πάντα εμεί, θα δουλεύουμε όσο μπορούμε, κοιτάμε μεταξύ μα, δεν βάλουμε να αφήνουμε κάποιον άλλο να παρέμβει η δουλειά μα σε βαθμό που μα επηρεάζει αρνητικά αυτό. Ναι. Δηλαδή, να στο θέσω ρε παιδί μου ότι μια δισχογραφική μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά σου, καλά, λέω τώρα, ναι, ναι. ποτέ. Αλλά δεν θα έλεγε. Πιστεύω κανένα από εμά όχι στο να μα προωθήσει κάποιο με λίγο πιο οργανωμένο τρόπο. Και πιστεύ... Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό θα μπορέσει να σα αναδείξει καλύτερα, πιο. Δεν το βλέπουμε έτσι κύριε Βασκάλε. Σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει. Αν... Απλά αυτή τη στιγμή γουστάρουμε. Είμαστε 6 μήνε μπάντα. Έχουμε αρκετά δικά μα κομμάτια και φτιάχνουμε ακόμα πάρα πολλά. Και αυτή είναι η φάση του το παρόν. Και άμα γίνει κάτι, πολύ ευχαρίστος, κύριο. το άλλο το, το ερώτημα, το κλασικό που γίνεται, είναι ότι ζούμε στον καιρό του διαδικτύου έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε το... Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Το MySpace hey, και γενικότερα όλοι αυτοί οι ιστιότοποι που ανεβάζουμε τραγούδια, jumping fees γενικότερα, mm. αυτά σας έχουν βοηθήσει καθόλου. Έχετε κάτι, ε, κάτι από εκεί. Έχει πλέον προωθήσει τη δουλειά σας. Πλέον πιστεύω περισσότερο βοηθάει το Facebook, το Facebook παρά yeah. το MySpace. Yeah. Ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν το MySpace <Και> πρώτο. Κατά κύριο λόγο που στο MySpace υπάρχουν και στο jumping fees, υπάρχουν μόνο buddies. Δηλαδή δεν υπάρχουν με χρήστε άτομα. Ah. Δηλαδή πλέον έχει εντρεωθεί αυτό το My Space Music, ας πούμε, το μοναδικό. Τουλάχιστον έτσι βλέπουμε εμείς, εγώ προσωπικά αυτό έχω παραδειήσει και τα παιδιά υποθέτω, ότι το Facebook, αν το Facebook ζούμε, βοηθάει πιο πολύ. Το Facebook, εντάξει, είναι μια... Είναι η μόδα της εποχής. Έτσι, ακριβώς. Ναι, και πέτρες έχουμε. Άρχιστε ξαραμαντικά. YouTube. Πολύ, πολύ. Πολύ. Και και εμένα εμάς μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε αρβάσει τρ Ανεβαίνουν, ναι. Ανεβαίνουν, αρκετά γρήγορα. Δεν είναι... δε το περιμέναμε <laughs> και ναι. Αυτό είναι καλό. Ήταν ευχάριστη που Λοιπόν, τι έχουμε για συνέχεια. Για συνέχεια έχουμε καλή νύχτα λέγεται, είναι και το δικό μας. Στον ήρω μου βλέπω πάλι αυτή Παραμύθια ναι, μου λέει για τα πρέπει και τα μην Κι έτσι με και πάλι στο κρεβάτι μου Ήπνε πάρε με κι απόψε ναι τι θέλω για την πάρτι μου Κι έτσι τυλιγεται το όνειρο με μια δοση μαγική Που η ρουτινιασμένη μέρα δεν αφήνει να φανεί Εξυπνάω ο κι όλα μοιάζουν εθόλα. Ένα ψέμα μοιάζει να ναι, εγώ περνω καλά Ψάχνω θέλω να τη βρω, να της πω πως Μα αυτή τώρα δεν έρχεται και χάνομαι κι εγώ Καληνύχτα σου λοιπόν δεν σε γνώρισα ποτέ μου Στα όνειρά μου όμω εγώ θα σε ψάχνω άγγελέ Η αρχή μου μοιάζει τέλος Κι όταν ψάχνω για ζωή Με τρυπάει ένα βέλο Ζωγραφίζω σε νερό Που με πνίγει όταν γελάω Κι όταν σκέφτομαι ξανά Με μαθαίνει να πονάω Κοίταξε με πιο καλά Μήπως βλέπεις τις ρητίδες Δεν μιλάω για αυτές Που θα δει μες τις σελίδες Σπίτι τώρα δεν θα έχω Σπίτι μου θα είναι ο δρόμο, Θα μιλάω στα πουλιά ta dusleo i a tus drogus ta porao ta kalamu keseo Kion drena reso ta duleo i a ya... tus drogus έστα τον έχω στην απέξω στη ρουτίνα μου Θα γράψω με μολύβι και χαρτί Και μετά θα της πετάξω τα όνειρά μου για γραμπή Θα ανάβω με τον ήλιο και θα σβήνω με φεγγάρι Θα κερνάω παραμύχια τη ζωή που με γυλάει Και θα βρω και μια μολότομο στον αυτό μου έτσι να ρίξω Και μετά μετά το βράδυ με μελάνι θα τη σβήσω και ξυπνάω Przyjaciel, ok, menos menoscy na koma netarty, więźniesz menos na kocik, to na mnie złapią, Ta złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, złapią, menos złapią, złapią, złapią, złapią, Πολλέ πολλές γραμμές, πάνε ευθεία Άσως να είναι φίλια, ίσως να λέγεται Απληστιακή μέρα φεύγει και ξανάρχεται το ίδιο το πρωί Πόσο μου μοιάζει, πώς μου φαίνεται ασορτή Ψευτικό χαμόγελο που το έχω μες στη τσέπη Πάλι θα μου ρίξω μια γλωσιά, μήπως συνέβη Και έτσι νιώθω να μου μπαίνουν οι στο μυαλό Πάνε κι όλο έρχονται, ρουφάνε τον αφρό Πάντα βγαίνει κι εσύ, πάντα μοιάζουν πρέπει Πόσο μου τις πάνε τα πρέπει, μα δεν πρέπει Το όνειρό που φεύγει πάει, όλο χάνεται μακριά Φεύγει και αυτό, όπως τόσο, αλλά πολλά να είναι αδικία, να είναι και εκδίκηση Ίσως να'ναι ευτυχία κοντρα πάνω στη συνείδηση Πάχω σαν τα όρια Σαριαφτά. Να μεταξήσω την αστίδα να κρυφτώ μες τη φωλιά Θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου Από στις και περπατάω στο σαλόνι σου Λοιπόν, έτσι ήταν ο τίτλο αυτού του κομματιού Έχετε πάρα πολλού χαιρετισμού εδώ από ό,τι βλέπω ε, από την ε, Μπέση, από τον Παύλο, από τον Βαγγέλη. Πολλοί κόσμος Για έναν κόσμο, Ο οποίο πραγματικά του αρέσει η μουσική σα και η Φλωρεντία από την Κύπρο. Λέει ότι είστε πολύ δυνατοί, η οποία σπουδάζει πάτρα και λέει ότι γενικότερα οι πατρινοί το έχουν αυτό. Λοιπόν, πρώτο συντήφηκε, είπαμε πριν από τρει μήνε. Τώρα, τι, επόμενο. Επόμενο! Βιάζομαι! Κοίτα είναι και θέμα μάνα του! Όχι πλάκα! Τώρα να κάνουμε live κυρίως βασικά, να δείξουμε τα κομμάτια μας, γιατί ας πούμε, ουσιαστικά τώρα θα μας χέρει κανείς, ας πούμε, να προσθέτουμε τα κομμάτια μας. Γενικά παράλληλα τώρα έχουμε σκοπό όπως Επντεύρι να φτιάξουμε και καινούρια, να έχουμε γενικά. Και αργότερα, άμα η φάση πάει καλά και συνεχίζει έτσι, δηλαδή, να γράψουμε κι άλλα. Γενικότερα, α, okay. λοιπόν, γενικότερα η φάση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ότι μας περνάνε τα κανάλια είναι ότι έχουμε μια οικονομική κρίση, δεν έχουμε φράγκα, δεν έχουμε τίποτα. Αυτό που κάνετε παράλληλα με τις σπουδές... Επειδή είναι ένα δίλημα το οποίο το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία μα, πάνω κάτω. Ότι θα ασχοληθώ κάτι με το οποίο το γουστάρω πραγματικά, με τη μουσική, ή θα πρέπει να κάνω να σπουδάσω για να μπορέσω να ζήσω στο μέλλον. Τι πιστεύετε, δηλαδή, θα επηρεάσει η οικονομική κρίση όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μουσική. Προφανώ. Σίγουρα και έχει ξεκινήσει ήδη να το επηρεάζει. Το έχει επηρεάσει, Το επηρεάζει, αλλά πιστεύω η οικονομική κρίση δεν σχετίζεται τη μουσική. Γιατί η μουσική, α πούμε, είναι ψυχή, είναι άλλο πράγμα. Τη, με τη, με τη μουσική βιομηχανία ίσω. Ναι, ακριβώ. Ε, ας πούμε Για να στηθεί ένα live, και εσύ μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα, <laughs> θα χρειαστούν κάποια χρήματα. Έχουν λιγοστέψει πλέον και τα live, αλλά και οι χώροι που κάνουν live. Αυτό επηρεάζει τι νέε μπάντε, εννοεί η, η έλλειψη χρημάτων για να στηθούν ακριβώ. Και έξανα δει. Σίγουρα. Σίγουρα. σίγουρα. Από τη, απ τη στιγμή που δεν έχει χώρο να παίξει, από τη στιγμή που δεν έχει μέρο να παρουσιάσει την οποιαδήποτε δουλειά έχει, σίγουρα δεν είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για οποιαδήποτε πάντα. Ε, από εκεί και πέρα να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλέ μπάντε. Και πολλέ μπάντε μαζί μπορούν να κάνουν κάτι από μόνε του. Δηλαδή, να βρουν κάποιον να νοικιάσουν μηχανήματα να οργανώσουν ένα live μόνο του. Να βρούμε ένα, κάποιο άτομο το οποίο θα μπορεί να μα παρέχει κάποια όργανα με δικά μα έξοδα. Αλλά πολλέ μπάντε μαζί τα έξοδα αυτά λιγοστεύουν. Στο να μπορέσουμε ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε. Από ένα φοινικό που έχει ένα μαγαζί μέχρι τον οποιοδήποτε να μην του έχουμε ανάγκη. Να μπορέσουμε να στήσουμε κάτι μόνοι μα. Αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ καλό. Και γενικότερα με, με τα στούντιο που γενικότερα γίνονται οι πρόβες. Αυτό είναι ε, ένα μεγάλο ε, πρόβλημα. Αυτό βάσκα. δεν είναι λίγο. Δηλαδή πλέον οι περισσότερες μπάντε αυτό που κάνουν είναι να χρησιμοποιούν ένα δικό τους χώρο ε, με μηχανήματα μέσα υπολογιστέ, ηλεκτρονικά κυρίως, ε, για, να, για να μπορέσουν να παίξουν εκεί τη μουσική τους mm -hmm. και, Χωρί να πληρώσουν τα έξοδα που θα χρειαστείτε, ένα στούντιο, ένα χώρο για να μπουν μέσα. Το έχετε σκεφτεί αυτό, είναι κάπω στα σχέδιά σα να μαζευτείτε κάπου, χωρί ένα τζαμάρισμα που λέμε, απλό, και να κάνετε σε ένα σπίτι μια δουλειά. Μα κάποια στιγμή έχουμε πει αυτό, ήταν το καλύτερο να μαζευόμασταν πέντε μπάτσε π.χ., να νοικιάζαμε ένα σπίτι, να δίναμε όλοι να συνεισφέραμε, ξέρω εγώ, και να λειτουργούσε αυτό το στούντιο που να τζαμάραμε, να παίζαμε. Αλλά το θέμα είναι τα λεφτά. Δεν ναι, λεφτά. Το θέμα από απ την ιδέα μέχρι το να γίνει είναι χίλια δύο πράγματα. Από το που θα είναι το σπίτι, το πόσο θόρυβο θα κάνει, αν υπάρχει έστω, μια τυπική ηχομόνωση. Δηλαδή, τώρα, άμα παίζω εγώ εδώ και απέναντι είναι μια γριά 80 χρονών, είναι με το δίκιο της του μου καλέσει την αστυνομία και σπίτι Με έχει, το δίκιο τη. Ε, παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει παντού αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Ίσως με όλα αυτά, το κόστος το οποίο έχουν αυτά τα μέρη, τα studio α πούμε Καλά ναι Μήπως από όλα αυτά τα χρήματα συγκεντρωνόντουσαν Και φτιάχνετε ένα δικό σας χώρο που θα μπορείτε να τζαμάρετε ελεύθερα οποιαδήποτε ώρα Γιατί ξέρω ότι και το studio τις περισσότερες φορές είναι Πρέπει να κανονίσει, να κλείσεις και δεν έχει και όχι τι θα κάνουμε Κοίτα να ξαναδείς, απλά ποια είναι η διαφορά. διαφορά Ότι το να πας στο studio Καλώ ή κακό θα ένα τάλιρο τη φορά. Για να στήσει ένα δικό σου χώρο, θε σίγουρα πάνω από τάλιρο. Βέβαια, μακροπρόθεσμα σώζει χρήματα. Ακριβώ. Αλλά το θέμα είναι μέχρι να μαζευτούν αυτά, έστω αυτά τα χρήματα από τον καθένα μα, για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτόν τον χώρο. Μέχρι τότε. στούντιο. Πώ Την παλεύετε. Ποιο κάνει την περισσότερη έτσι φασάρια, Ποιο είναι ο πιο φασαριό μα στο στούντιο, Ποιο δεν συγκεντρώνεται τόσο εύκολα. Μην δείξετε κολόγγρα. Δεν θα καρφώσω και εγώ, δεν θα καρφώσω. Μην αυτό που παίζει, μπάσου. Λοιπόν, να δώσω πάλι. Έρχονται συνεχώ μηνύματα και χαιρετισμού έχετε και από τον Γιάννη από την Κόρνηθο και από τον Χρήστο. Έχει πέραση η Κόρνηθο. Ίσως σιγά σιγά να κάνετε και κάποιο live μπροστά εκεί. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε σω πρέπει. Να γυρίσουμε τα μαζί μα και ναι. να κλείσουμε πιο βέβαια. Λοιπόν, ε, η ώρα έχει πάει παραπέντε και σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο κομμάτι από εσά. Αφού πρώτα όμω υπενθυμίσουμε ποιοι ήσασταν, ήσασταν η μόνο style, ε, ε, ε. και ήταν ε, ο Βασίλη στη φωνή. Γεια σα. Βασίλη, ανέλαβε το σε παρακαλώ. Να Πα, Παρουσίασε, σε παρακαλώ. Με, με μια ηχητική υπόκριση από πίσω θέλω. Γίνεται έτσι. Ναι, ένα, ναι, ναι. Ότι και ένα σολάκι ο καθένα για να κλείσουμε έτσι δυναμικά με ένα κομμάτι. Στα drums, yeah. Άρης Καβανός oh. Στο πουζούκι και στην κιθάρα, Τζίνος πιλιοτόπουλο yeah. Στο κλαρινέτο και στο μπάσο, Γιώργος Στασόπουλος. Yeah. Στην κιθάρα και στο Dex στο DJ set Άγγελος Γιενόπουλος. Yeah. Και φόνη και ηλεκτρικό πριόνι Βασίλης Ελφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι Από Elvis Blue Sweat Shoes One for the money Two for the soul Better get ready not go, cut, go But don't you Step on my blue sweat shoes When you can do anything I lay on of my blue sweat shoes You can knock me down, stab in my face, slide my name all over the place, do anything that you wanna do, but I, I, I lay off of my suits, so don't you, stab on my new What Well, you can do anything, but lay off of my new sweatsuits? Hold me down, steal my car, drain my labor from an over jar. Do anything that you wanna do, but ha ha I, I lay off on of my shoes, so don't you? Stand on my blue sets. Well you can do anything but lay up in of my blue sweaters. Πάρα πολύ του Μονοστάλ οι οποίοι ήταν μαζί μα σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο την ε, ίδια ώρα. 7 με 8, εδώ πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Να ευχαριστήσω όλου σα που συμμετείχατε σε αυτή την παρέα και του Μονοστάλ πάρα πολύ να του ευχαριστήσω που βρέθηκαν εδώ και παίξαμε αυτή την ώρα. Χαιρετισμού πάρα πολλού αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά. Καλή νύχτα. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω.